Κομμωτήριο πρέπει να μπει στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Mm. Γιατί εγώ θέλω να μου δείξει πώ θα είμαι όταν θα κόψω τα μαλλιά, θα, θα κόψω και θα τα κάνω άσπρα. Πώ θα είμαι, πρέπει να μου το δείξει. Μπορεί να μου το δείξει. Mm. Θέλω να μου κάνει μελέτη τη τρίχας μου και να μου πει τι βαφή θα χρησιμοποιήσω. Έχει καινούργια εργαλεία. Έλα, αποστολή. Έλα. Δεν μου λε εκτό από κομμωτήρια, θα κάνουν την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, και στα αποτριχωτήρια και τέτοια, εκεί που βγάζουν τι τρίχε από το νη. Αυτό νομίζω θα το επιβάλλει η Λατινοπούλου. Α, Συγνώμη; Όχι να είστε εδώ πέρα τώρα, η κάθε τριχωτή μα χάλι ήου.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 Άμα πάρουμε ρε, ρεπό, πώ θα ξυνόμαστε. Σωστά. Καλά ρεπό να έχεις. Άντε, γιέ. Yeah. Τα ρεπό μου που λέμε, τα φιλιά μου. Ναι, ναι, ναι. Τα ρεπό μου σε όλους, έτσι θα λες. Γεια. <laughs> yeah. yeah. μου. Έλα. Έχεις θέλει μια ευκαιρία. Έχεις μια ευκαιρία, την αφήσεις να φύγει. Τι. Επειδή έχει ανοίγει τον ίτρο ξανά. Καμό του, δεν είναι η καλύτερη είδηση του αιώνα, Θα έχει πάλι βυζιά βι φωτογραφίε και τέτοια. Για. και σεξιστικά μηνύματα και συμβουλέ και τέτοια. Ναι, ναι, Άντε ναι, ναι, κανονικότητα, ρε, κανονικότητα, ρε. Είχαμε αυτούς τους μαδούρους, Τι είχαμε πάθει με αυτού του μαδούρου, έχει πέσει. Τι είχαμε πάθει με αυτού, του άπλητου, του βρωμιαρέου, να. Καλά, άσε τη είχαμε πάθει ναι. με αυτού, μην του ζητήσουμε, πολλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παθαίνουμε χειρότερα από αυτού. Δεν είναι Να συμφωκάδει αυτό που είπε ο Χρυσοκοϊδή στη Βουλή ότι εγκλήματοφοβία και π.κ. τα μπλε. Συμπέρασμα. Με γλυκά νερά και μπράβου δεν ανεβαίνει η εγκληματικότητα. Ανεβαίνει η εγκληματοφοβία. Καλά. Το πιο χειδέο είναι ότι όλα τα παπαγαλάκια έχουν ξαμολυνθεί. Να τον δικαιολογήσουν ότι τα παιδιά ναι, όντω έτσι είναι. Δεν έχουμε. Οι αριθμοί δεν δείχνουν ότι έχουμε εγκληματικότητα. Οχι, ρε, που. Απλά έχουμε εγκληματοφοβία. Σε λίγο θα δει και τον υποφάντη να πηγαίνει στα ATM και να βγάζει ρεπό. Τέλιο. Να σου πω, την πολιτική χειδαιότητα που κρύβεται πίσω από την ομιμοποίηση τη υπεροριακή απασχόληση είναι ότι για κάθε τέσσερι εργαζομένου που κάνουν υπερορία ουσιαστικά ένα-οχτάωρο ένα χάνεται. Έτσι. Δηλαδή 25% ανεργία κρύβεται πίσω από αυτό. Αχ, θα μα πάει στατιστική. Τι μαλακή είναι αυτά τώρα κάθετε και τα μετράτε. Έλα, αγάπη. Δεν μου. δεν έρχεστε και τα μετράμε, τα έχουν όλα. Έλα, κοίτα τα ρεπό σου και τη δουλειά σου που δεν έχει, αλλά δεν έχει σημασία. Τέλο πάντων, καλά για πού. Έχει δίκιο η κυβέρνηση. Α, τέλειωνε.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 <γράβο> Οπότε yeah. έχουν, από το, έχουν από το 48% το 38%. Οπότε έχουν ένα 17-18%, όχι 40% που λέει του Είναι εκλεγμένη κυβέρνηση πας κυβέρνηση, πας κυσία, εκλεγμένη. κυβέρνηση από το 40% του ελληνικού λαού. Το Σα αρέσει ή δεν αρέσει, τα κυβερνάει. Έλα ρε Αποστόλη. Έλα. Αυτή η γυναικούλα που επιπέτασε τη τηλέφωνε στι κούκλε. Δηλαδή είχε όνομα. Δεν καταλαβαίνει. Δεν ξέρω. Δεν <σχει> Κυρία Αποστόλη, είχαμε μιλήσει και πριν περίπου μια εβδομάδα που είχαμε πει για την κούκλα Βιτρίνα που θέλαμε να την κάνουμε... Α, μάλιστα, μάλιστα. Σας θυμάμαι, σας θυμάμαι. Μα τι φουκάζει, ξέρω, να υπάρχει πληθυντικά. και κόσμος που ψηφίζει Βελόπουλο Τελοπον, ντε και σε μαζί. Δεν υπάρχει, παιδιά. Πραγματικά δεν υπάρχει το προϊόν αυτό. Πρωτόγνωρο παγκόσμια επαλαβάνω προϊόν. Βιταμίνη D3 και σε μαζί ταυτόχρονα σε ελληνικό προϊόν. Δεν υπάρχει, παιδιά, αυτό το προϊόν. Σωστό, σωστό, σωστό. σωστό. Να του σεβαστούμε Μα και όλοι. Κολο... Ναι.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 Τροπή του θύμιου που ξεστόνησε ότι η χειρότερη φάρα είναι η Σιριζέ. Είναι ντροπή του ρεσι. Που όταν γίνεται κάποια διαδήλωση, το πάμε να αλλάξει την ώρα, να πάει αλλού κτλ. Και, και δεν έχει κάτι ποτέ ούτε μια φορά στο τραπέζι να κάτσει να μιλήσει με αριστερέ προοδευτικέ δυνάμει. ντροπή και ξεστήλα μαζί. Μισό λεπτό. Που είναι η χειρότερη φάρα. Οι, αριστε, οι αριστερέ προοδευτικέ δυνάμει είναι ο Σιριζέ. Τι θυμικοί δεν ο... τρέπεστε λίγο να Μισό... δούμε, ότι πρέπει είναι, να είσαστε στο 5%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι οι αριστερέ προοδευτικέ δυνάμει και αντισυστημικό. Τι ακούω, Θεέ μου. Ναι, ρε, είναι, ρε, είναι. Έχει δώσει κουτόχο τραδιαρκεία, βλέπω, Αλέξη. Μπράβο. Μπράβο στο σκάουτερ και στον Αλέξη. Όχι, μπράβο. Μπράβο στον αριθμό. Δεν σε συμφέρει, όχι. Θα πει τα δικά σου. Εσύ, Έλε, Αρέγγελε, το πιέτει τώρα. Είσαστε καλά, Κιωζάκι, αρέ. Το μεροκάματο καλαπάει. Και το έχω. Αυτή είναι η κοινή λογική. Να σου θυμίσω λίγο του πληστηριασμού. Πρώτη κατοικία στου ηλεκτρονικού. Καλησπέρα. καλησπέρα. Παραπολιτικά. Θέλω να καταγγείλω κάτι. Βάλτε την κουκούλα και καταγγείλτε, παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, εμένα η χειρίστρια μου που μου έκανε το εμβόλιο ε, θέλω να πάω από τη Μεσογείο και άμεσα θέλει από τα δυόδια συνέχεια. Είναι εγώ εγώμενο του Μπόμπολα. Το έχω καταλάβει. Και όλο πληρώνω 2,80 κάθε μέρα. Με έχει ξεφενταριάσει το τσουλί. Αυτό. Ωραίο, Ευχαριστώ. αν έβγαζε και νόημα. Βεβαίω, να είστε καλά. Γεια yeah.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 Και <Καιντια> <Καιντια> δεν έχουν τίτσε καραγιό ήλια. Ένα το κρατούμενο. Ένα άλλο θέμα που θέλω να δείξω είναι ότι ο χρηστοχω, όταν διαβάζει τα μνημόνια, τότε θα μπορεί να λέγεται υπουργό. Μέχρι στιγμή είναι καραγκιώσει καιρατά. <Καιντια> <Καιντια> <Αν>, δηλαδή ας... <Καιντια> εσύ άμα διαβάσει τα μνημόνια, δέχεσαι την καταστολή του, την κλωπιά του. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το παρακράτο του όλα. Είσαι τρελό, που τη δέχουμε. Είμαι αντίθετο και το ξέρει πολύ καλά. Είμαι μαζί με του αγωνιζόμενου, με του εργαζόμενου και με αυτού που μου έχουν. ela la busoli Μια ερώτηση για του απανταχού κυρπαντελίδες, του Νοικοκυρέου. Γιατί? Yeah, Πώ αισθάνεστε τώρα ή όταν κυκλοφορούσε 17 Νοέμβρη. Αισθάνεστε ασφαλεί. Αισθάνεστε ασφαλεί. Που εγώ έτσι κι αλλιώ με το πρόσωπό μου βγαίνω και ότι λέω, το λέω, α πούμε, και δεν είμαι κατά τη δράση τη 17 Νοέμβρη. Εγώ είμαι κομμουνιστή. Όπα. Έτσι. Όπα. Αλλά πρέπει να. Σω λεπτάκι λίγο, φίλε, γιατί το ομολόγησε. Λίγο να σημειώσω, λίγο οδό και αριθμό. Σε α, εντοπίζουμε yeah. με το γεωεντοπισμό. Ναι, θα βγάλει και εσύ το IP μου, σαν τον άλλο Ορθιανό. Ναι, βεβαίω. Στέλνουμε ελικόπτερο σπίτι να σου μαζέψει στο διάλο. Κομμουνιστέ τώρα. Το σήμερα είναι τη σήμερα ημέρα. Παλείτε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί προ. Μέσα γρήγορα. Γιατί προ. Όσο γνωστόν η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έτσι έχει καταργηθεί. Και πάλι τον τάξο έχει τελειώσει. Ναι, έχουν αλλάξει τάξη πια. Αυτά, ναι, έχουν αλλάξει τάξη. Εγώ πήγαινα παλιά τρίτη δημοτικού, μετά πήγα τετάρτη, α πούμε. Δεν το τολμπε να βάζει με την τρίτη όμω. Ήταν η νέα γενιά, είχε άλλη ορμη. Ε, ήταν τάκο. Εναλλακών τάξη, αλλά ποιο είναι πιο ισχυρό, είναι με δεδομένα. Ακριβώ, ακριβώ. Δηλαδή αυτό υπάρχει τον τάξη να έχει καταργηθεί, οι εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο έχει καταργηθεί, άρα και εμεί λέμε. Δεν μαζί. έχει καταργηθεί η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Δεν Δεν έχουν αντιστραφεί η ρόλοι. Α, σωστά, είναι λοιπόν. εκμετάλλευση άνθρωπο από ανθρώπου. Υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο από την αντίθετη όμω. Εμεί είμαστε τώρα που εκμεταλλευόμαστε. Οι Εκ, εκμετάλευτέ είμαστε εμεί. Του έχουμε τα δε γατάκια μα τώρα, άλλα τώρα,τάξει. Του έχουν καταμάχη ταρεπό. Του έχουν χαμάξει τα ρεπό. Να χα***εις όλα Πέπα Και τα αρχιέδια μου